Ιστό όνομα του Πατρό και του Αιού του Αγίου Πνεύματο. Βασιλεία Φουράνη, παράκλητο πνεύμα τη αληθία, που ανεχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, κρυβό ελευθέ και σκύνου σου εινημή, και καθάρισου νυμώσα βάζει κιλίδο και σώσον αγαθάριτα ψυχάσιμα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, Μα είπατε σε κάθε κόστο ότι η περιοχή μα την κρίση του θεούται την αντίγεια ζωή μα τελευταία οποίες ο, τη και του ο τρόπος που φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή δείχνει και την πνευματική του κατάσταση. Κανείς άλλο αφήσαμε στη μέση κάτι την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε Είχαμε διαβάσει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που αναφέρεται πως να συμπεριφέρεται ε, ο άντρας προς τη γυναίκα του Να υπενθυμίσουμε μόνο έτσι, συνοπτικά, περιληπτικά αυτά που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη φορά στην αρχή Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας τον λόγο του, τον ρόλο του μέσα στη σχέση και το πρόβλημα τόσο δεν βρίσκεται στην, ε, ε, στον καταμερισμό των υποχρεώσεων, έναν δίκαιο καταμερισμό, αλλά βρίσκεται στο να βρει ο καθένας ε, το, την θέση του μέσα στη σχέση. Και είπαμε πως κυρίως ο άντρας λειτουργεί με την λογική και η γυναίκα με την καρδιά και αυτό που λέει Απόστολος Παύλος ότι ο Ανίρ Εστί κεφαλή της γυναικός είπαμε ότι είναι μία ηγεσία ευθύνης και όχι κυριαρχίας και η ευθύνη του άντρα είναι να θέτει τον λόγο στη σχέση και η γυναίκα να βρει το λογικό πλαίσιο στο οποίο θα πρακτικοποιήσει αυτήν την θεωρητική γνώση και κυρίως είπαμε πως ο άντρα λειτουργεί με, το, με, με την όραση και η γυναίκα με την ακοή. Είπαμε επίσης πως οι αδυναμίες του, του ανδρός είναι ο εγωισμός, το πείσμα, ε, καθώς λειτουργεί περισσότερο με το νου. Ε, και αυτό που του χάρισε ο Θεός το γεμονικόν του νου γίνεται πείσμα, γίνεται... Ε, αδυναμία ευελιξία. και γίνεται ισχυρό γνωμοσύνη στη γυναίκα δε αυτή η δυνατότητα ευελιξία που έχει η καρδιά και τα συναισθήματα ε, μπορεί να εκτραπεί σε πάθη ε, συναισθηματικά σε μειονεξίες, σε και κλπ. Έχοντας λοιπόν αυτό το πλαίσιο Μπορούμε να προχωρήσουμε και να κατανοήσουμε και πως λειτουργούν αυτά μέσα στη σχέση. Είπαμε ότι ο άντρα είναι ο λόγος και η γυναίκα είναι η του λόγου. Αυτό είναι ένα ε, κωδικό σημείο που μπορεί να το έχει ο άνθρωπος κατά νου. Δεν υπάρχει ισότητα στη σχέση, υπάρχει ισοτιμία. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα ίδια. Αλλά έχουν την ίδια αξία ενόπιν του Θεού. Να συνεχίσουμε λίγο από αυτό που έμεινε, που λέει Άγιος Χρισόστομος για τη συμπεριφορά του άντρα προς τη γυναίκα, και να δούμε μετά ποια είναι η ευθύνη της γυναίκας μας σε σχέση. Ποιο είναι το χάρισμά τη, το πλεονέκτημά της, και ποιο είναι το πάθος της, τα πάθη της. Δεν λοιπόν Άγιος είχαμε πει, ότι ε, ε, μέσα στη σχέση δίνει ένα ήθος και αυτό το ήθος έχει να κάνει με την άρνηση της φιλαργυρίας και της πολυτέλειας. Και αναφέρει πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στην σχέση της συζυγίας, στην ε, ε, σχέση του γάμου, ε, κανείς να έχει βάση πνευματική. Και λέγει να κάνετε πάντοτε κοινάς προσευχάς Μεταξύ σας ο καθένας ας μεταβαίνει στην εκκλησία και από τα λεγόμενα και αναγενωσκόμενα εκεί και ο άνδρας να την τα ανάλογα από την γυναίκα στο σπίτι και εκείνη από τον άνδρα. Δεν υπάρχει ένας λόγος, ε, λόγος πνευματικός στη σχέση τους αλλά αυτός ο πνευματικός λόγος να τίθετε με τέτοιον τρόπο που δεν προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Αλλά και αυτός ο πνευματικός λόγος να μην έχει το, το, το, το πνεύμα της διδαχής και, και του κηρύγματος ένα το άλλο αλλά να συνδέεται με την απλή καθημερινότητα. Ένας Χριστός που δεν μπορεί να γίνει απλή καθημερινότητα δεν είναι ο πραγματικός Χριστός. Και τα πνευματικά πρέπει να λέγονται και να ενεργούνται με τέτοιον τρόπο που δεν προσβάλλουν τον άλλον αλλά και δεν τον πνίγουν. Γιατί πολλές φορές όταν συμβεί ένα από τους δύο στο ζευγάρι όψιμα να αρχίσει να μπαίνει στην πνευματική ζωή ή στην εκκλησία μέσα από έναν υπερβάλλοντα ζήλων όχι μόνο δεν ωφελεί αλλά κάνει τεράστια ζημία. Και Απλά πράγματα δεν πορείς να συζητήσεις με τον σύντροφό σου αλλά μέσως το προβάλλει σε έναν λόγο πνευματικό που αυτό αμέσως σε προσβάλλει και σε ακυρώνει. Οπότε χρειάζεται διάκριση, ευγένεια και σεβασμός αλλά και δυνατότητα ο Χριστός Αυτός για τον οποίο μπορούν να μιλήσουν το ζευγάρι, ένας Χριστός που έχει σχέση με την πραγματικότητα και την αμεσότητα της ζωής μας. Να διδάσκεις αυτήν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τίποτα δεν, ο Άγιος Χριστός όμως, ότι τίποτα δεν είναι φοβερότερο από τα συμβαίνοντα στη ζωή παρά μόνο το να αντιμάχεται κανεί των θέων, Ότι δεν είναι σημαντικό να χάσεις να, να, χάσει, να πάθει ζημία οικονομική δεν είναι σημαντικό οτιδήποτε άλλο κακό αλλά το σημαντικότερο είναι να κανείς να χάσει τον Θεό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό που κανείς πρέπει να διαφυλαξει δηλαδή έχω, είναι, έχει κάποιος την ζωή του την οικογένειά του, την σχέση του το σημαντικότερο ολόν η μεγαλύτερη ζημία είναι να μην χάσει κανείς τον Θεό μέσα στη σχέση του, μέσα στην οικογένεια αλλά ποιος από εμάς έχουμε σαν ζημία όχι μόνο στην συζυγία στο γάμο αλλά και στη ζωή μας όπως θα οργανωμένοι ως ζημία την απώλεια της χάρητος. Ως ζημία την απώλεια του Θεού. Ακόμη και ζευγάρια που είναι μέσα στην εκκλησία πολλές φορές προτιμούν την αγάπη τους προς τα παιδιά από την αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι θεωρούν μικρότερη ζημία την απώλεια του Θεού από κάτι δυσάρεστο που μπορεί να συμβεί στην ζωή της οικογένειας ή του παιδιού τους. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει κανείς. Ακόμη και αυτή η ίδια η ερωτική σχέση δεν έχει προοπτικές αν χαθεί πηγή της αγάπης που είναι ο Θεός μέσα από την σχέση. Δεν έχει δυνατότητες να ανακαινίζεται ο άνθρωπος και κατά επέκταση να ανακαινίζεται και η σχέση και ο έρωτας του ζεύγου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εφόσον βεβαίως αυτή η σχέση με τον Θεό είναι πραγματική. Τι σημαίνει πραγματική. Πραγματική σχέση με το Θεό σημαίνει η προσπάθεια, ο αγώνας, ο πόθος μου, η αγωνία μου να διαφυλάξω μια ζωντανή σχέση μαζί του. Αν αυτό υπάρχει, τότε ο άνθρωπος είναι ένα άνθρωπος πόθου. Ένα άνθρωπος ζωής. ένα άνθρωπος ενέργειας. ένα άνθρωπος δημιουργικότητος. Ε, αυτό δεν μπορεί να με βγει στη ζωή του και πολύ περισσότερο στη σχέση του. Άρα δεν κουράζει αυτός ο άνθρωπος αλλά γίνεται αυτό ο άνθρωπο και αφορμή ανανέωση, έμπνευση, ενθουσιασμού. Και το λέμε αυτό γιατί κανεί μπορεί να θεωρήσει ότι χριστιανική ζωή είναι αυτό που απλώς πάει στην εκκλησία. Και πάει και στα μυστήρια, δεν έχει σημασία. Τα κάνει όμω με τυπικό τρόπο ή τα κάνει με έναν τρόπο καθήκοντο. Το έκανε μετά ξυπάσει στον παράδεισο. Αυτό ο άνθρωπο δεν έχει ζωή μέσα του, ούτε θεό. Γιατί μπορεί να κάνουμε θρησκευτική ζωή, αλλά μην ποθούμε τον θεό. Να κάνουμε θρησκευτική ζωή για να δικαιωθούμε και να πάμε στον παράδεισο, αλλά όχι να γευτούμε τον Χριστό. Και παράδεισος χωρίς γεύση Χριστού δεν υπάρχει εν τέλει. Οπότε κανείς μπορεί να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, γι' αυτό κανείς μπορεί να δει τους θρησκευτικούς ανθρώπους ως τους πλέον ανέραστους ανθρώπους. Που δεν έχουν κάτι καινούριο μέσα τους. Πώς μπορείς να διακρίνεις τον χριστιανό αν έχει κάτι καινούριο μέσα του. Αν έχει δυνατότητα διαρκού ανανέωση. Δεν μπορεί ένας κοιμισμένος, νοχελικός, αδρανής άνθρωπος που να μην ψάχνει διαρκώς και η κάθε ιδεολογική του ηλικία, η ιδεολογική του χρονική μεταβολή να μην συνδέεται και με μια πνευματική ναλίωση. Πώς μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός αν δεν δέχεται αλλιώσει, ακόμη και αρνητικές και η αμαρτή είναι μια καλή αλλοιώση μπροστά στην νοχελικότητα ενός θρησκευτικού ανθρώπου. Αυτό σημαίνει κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι σημαντικός. Δεν σε κουράζει. Δεν θα κουραστεί και οι σχέσεις. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει ως βάση του τον Θεό, βάσει τη σχέση είναι ο Θεός, αυτή η σχέση δεν μπορεί να βαλτώσει ερωτικά ποτέ. Λέει σε συνέχεια μετά από αυτό Άγιος Χρυσόστομος, Ότι ένα άνθρωπο που έχει πνευματική ζωή, ένα ζευγάρι και μια οικογένεια που λειτουργεί κατά αυτού των τρόπων, εξισώνεται με τον μοναχό. Λέει, συγκεκριμένα. Αν έτσι κανεί ενυφθεί, αν, αυτά δεν, θα είναι, αν εις, δεν θα είναι πολύ ποιο από του μονάζοντα, ούτε εκείνο που έχει νηθεί θα είναι υποδιαίστερο από αυτού που δεν έχουν εθευθεί. Εάν θέλει και καλό να πράσει και συμπόση να πραγματοποιεί. Κάντα, αλλά, τι λέγει, να καλείς και κάποιον άγιων πτωχών. Άγιων πτωχό, όχι μόνο του αμαρτωλούς, δεν του δεχόμαστε πτωχού, αλλά ο πτωχός είναι άγιος. Ο πόνος του, η στέρησή του, τον καθιστούν ιερών πρόσωπον. Λοιπόν, θα ε, να έβρεις και κάποιων άγιων πτωχών που μπορεί να ευλογεί το σπίτι σας και μπορεί με το πέρασμα των ποδιών του να φέρει μέσα σε αυτόν κάθε ευλογή του Θεού, να καλείς αυτόν. Αυτή η φιλανθρωπία, αυτή η διάθεση ένας πονεμένος να συμμετέχει στο συμπόσιο της οικογένειας στο εόρ, εόρτιον, στην εόρτιον τράπεζαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σκεφτήκαμε ποτέ. Χριστιανικά ζευγάρια, χριστιανικές οικογένειες, το παιδί μου θα έρθει. Είναι φοιτητής, θα έρθει με μια αγωνία. Τα παιδιά μου που θα έρθει στο δικό μου σπίτι, είσαι συμπεθέρας. Και δεν βλέπουμε ότι ιερότερον τούτου είναι να καλέσουμε ένα πτωχόν. Είναι κολλημένα τα ζευγάρια μόνο στα παιδιά τους. Χάθηκε η φιλανθρωπία. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν είναι φιλάνθρωπο, μπορεί να είναι και ερωτεύσιμος και ερωτικός άνθρωπος. Ένας που δεν είναι φιλάνθρωπος μπορεί να είναι. Αν δεν είσαι φιλάνθρωπος αν η φύση σου δεν έχει το ήθος της φιλανθρωπίας της επιοίκειας μπορεί να είσαι με τον σύντροφό σου. Αυτό που μπορεί να είσαι με το σύντροφό σου να λειτουργεί με τη λογική και το δίκαιο. Δηλαδή θα σκοτώνεσαι. Ποιος έχει δίκαιο και ποιος έχει άδικο. Να πω δε και κάτι άλλο λέει ο Άγιος Χρισόστομος. Κανείς να μην προσπαθεί να νυφευθεί πλουσιωτέρα γυναίκα αλλά πολύ περισσότερον πτωχωτέρα διότι από τα χρήματα τα οποία θα συνεισφέρει γυναίκα δεν θα επέλθει τόσο μεγάλη αφορμή δονής όσον αηδία από τα σπροσβολάς από το να απαιτεί περισσότερα από εκείνα που συνεισέφερε. Ίσως βέβαια να πει μέχρι τώρα δεν εξοδεύσα τίποτα από το δικά σου να πει στον άντρα της ακόμη φορεί τα ειδικά μου, Ότι εκείνα που μου χάρισε, από, από εκείνα που μου έχουν χαρίσει οι γονείς μου τι λέγει γυναίκα ακόμη φορεί τα ειδικά σου και τι θα μπορούσε να υπάρξει από τον λόγον αυτών Δεν έχεις πλέον ειδικό σου σώμα Και έχεις χρήματα ειδικά σου Δεν είστε πλέον δύο σώματα μετά τον γάμων Αλλά γίνατε ένα ο του έρωτος των χρημάτων Ένας άνθρωπος μια όσα ύπαρξη έχετε γίνει Και οι δύο και ακόμη λέγεις τα ειδικά μου Ο λόγος αυτός είναι επικατάρατος Και μιαρός Και ο διάβολος τον έχει εισηγηθεί τι κάνουν τα ζευγάρια Να πάρουμε τα πιο χριστιανικά Στα πιο χριστιανικά ζευγάρια Το μεγαλύτερο χρόνος Τον εξομολογήσεών τους Αφορά τα παράπονα για το σύντροφο Και αυτά τα παράπονα στηρίζονται Στην απουσία αυτής της δυνατότητας Να καταργηθεί το δικό μου και το δικό σου Το δίκαιό μου και το δικαιό σου τα καθήκοντά μου και τα καθήκοντά σου. Η περιουσία μου και η περιουσία σου. Λοιπόν, γιατί πας αγρυπνίες, γιατί κάνεις νηστείες, γιατί κάνεις γονικλισίες και να ανασχολείσαι με την καρδιά σου. Ασχολούμαι με την καρδιά μου, παλεύω με αυτήν και προσπαθώ να νικήσω αυτόν τον λόγο που λέει δικό μου και δικό σου και είμαστε ένα δικό μας. Αν η άσκησή μου δεν αποβλέπει αυτή την ανατροπή και την υπέρβαση αυτού του διχαστικού λόγου, του εφάμαρτου, του δαιμονικού λόγου, τότε δεν είναι άκυρη η νηστεία μου. Άκυρη η εξομολογήσή μου. Και το τολμηρότερον, άκυρη η θεία κοινωνία μου. Μπορεί να κοινωνώ δύο φορές την εβδομάδα. Τι σημασία έχει αυτό, αφού είσαι κομπλεξικός. Μια διχασμένη προσωπικότητα που ζει αμαρτία μέσα σου. Δεν την έχεις δει καν, δεν έχεις υποπτευθεί. Νομίζεις αμαρτία, είναι μόνο η μεγαλύτερη αμαρτία της μοιχείας είναι αυτός ο επικατάρτητος λόγος. Το δικαίωμά μου και το δικαίωμά σου. Το δίκαιό μου και το δίκαιό σου. Το συμφέρον μου και το συμφέρον σου. Υπάρχει η χειρότερη πορνεία από το συμφέρον. Μας έχει καβαλήσει ο διάβολος, τους χριστιανούς. Νομίσαμε επειδή έχουμε ακέρει, ακέρειο το σώμα μας, από σαρκικά πάθη ή μεθαντάξια, αλλά μας έχει καβαλήσει το συμφέρον. Κυριαρχούμε από, αδι... από αυτή τη διάθεση να μην αδικηθούμε Ποια γυναίκα χριστιανή και ποιος άντρα χριστιανός Δεν έχει καημό το παιδάκι του να είναι το καλύτερο του φίλου του και του γειτονά του Και ζει με αυτόν τον τρόπο την περιουσίαν του την ιδιωτική που είναι τα τέκνα του το δικό μου και το δικό σου το δικό μου καλοπαντρεύτηκε πήρε χριστιανό με πτυχία και με περιουσία. το δικό σου ε, είχε και προγραμμίες σχέσεις έκανε και τούτο έκανε και το άλλο Ε, πως θα το ευλογήσει ο Θεός αχ, ε πάτερ μου τι να κάνουμε εγώ να κάναμε τόσα χρόνια ε, θα μας ευλογήσει και ο Θεός κούνα που σε κούναγε Υπάρχει μέσα σε αυτός ο επικατάρτητος λόγος Το δικό μου, παιδί μου, το δικό μου παιδί, σου, το, το παιδί μου και το παιδί σου Το συμφέρον μου και το συμφέρον σου Το δίκαιό μου και το δίκαιό σου Τι λες, έχεις καμία σχέση με τον Χριστόν; Αφού ακόμα τσακώνεσαι με τον σύντροφό σου και δεν τα βρήκε. Μα πως θα τσακωθώ πάτρι, είναι αντίθεος Ποιο αντίθεος είσαι εσύ που δεν συγχωρείς τον αντίθεο Τι θεία, θεία κοινωνία κάνεις, τι αγρυπνίες κάνεις αν δεν έχει κάτσει κοντά στον σύντροφό σου Να υπομένεις το πάθος του Και την αθεία του Αυτό είναι ο επικατάρροτος λόγος Μεταφρασμένος στην πράξη Δεν είναι μόνο τα χρήματα Είναι η περιουσία μας και το συμφέρον μας Για ποιον έρωτα μιλάμε τότε Αυτό είναι ο έρωτας Αυτή είναι η αγάπη αυτή η βαθιά επίοικαια ψυχής Ποια επίκια που μπορείς να βλέπεις πίσω από το πάθος του ανθρώπου Και το καλό που έχει ακόμα πείρακτο Που ακόμα έχει διασώζεται από την αμαρτία Και αγάπη σημαίνει τι Όχι να έρχομαι να το βγάζω, να το βγάζω στην επιφάνεια πάθη του Να τα τονίζω ότι το σημαίνω να τον κατηγορώ Αλλά τι σημαίνει αγάπη να αναστήσω μέσα του να φανερώσω μέσα του όχι τόσο το κακό όσο το καλό που ακόμα υπάρχει και δεν χάθηκε και αυτόν να ενεργοποιήσω και για να βρω και ανάπαυση να με φωτίσει ο Θεός να καταλάβω πως κατέληξε στην αμαρτία ο άνθρωπος και τι βαθύτερα μου να αγαπήσω τότε Επομένως δεν είναι θεραπευτικό το να βλέπουμε μόνο το κακό απέναντι στον άνθρωπό μας, στο συντροφό μας. Αλλά αφενός να δώσουμε μια ερμηνεία, να μας φωτίσει ο Θεός, να καταλάβουμε πως κατέληξε αυτή την κατάσταση. Αυτή η πνευματική ερμηνεία θα μας κάνει να αγαπήσουμε τον άνθρωπο και θα δούμε τι ακόμα έχει μείνει που δεν πειράχτηκε, που δεν χάλασε. Το καλό που έχει μέσα του και αυτό να τονίσουμε, αυτό να υπενθυμίσουμε. Αυτό να βγάλουμε στην επιφάνεια για να ενεργοποιηθεί Δεν, είναι λέγη, δεν είστε πλέον δύο σώματα μετά το γαμα αλλά γίνεται ένα ο έρωτο έρωτος των χρημάτων ένας άνθρωπος μία ζώση ύπαρξης έχετε γίνει και οι δύο και ακόμη λέγεις τα ειδικά μου ο λόγος αυτό είναι επικατάρατος και μυαρός και ο διάβολος τον έχει εισηγηθεί Πάντα τα αναγκαιότερα από αυτά ο Θεό θα δημιούργησε κοινά ει εμά. Και αυτά δεν είναι κοινά. Λέει λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπήρει στο ειδικό μου φω, ο ειδικό μου ήλιο, το δικό μου είδωρο. Τα πιο σημαντικά πράγματα, τον ήλιο, το φω, το νερό, τα έκανε κοινά προ όλου. Και εσύ για τα σήματα λε δικό μου και δικό σου. Α χάνονται τα χρήματα μυρία φορά. Μάλλον δε όχι τα χρήματα, αλλά οι προαιρέσει που δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα και προτιμούν αυτά από όλα τα άλλα γαθά. Δίδασκε και αυτά μαζί με τα άλλα αλλά με πολύν καλοσύνη με πολύν καλοσύνη επειδή βέβαια αυτή καθε αυτή η παρένεση της αρετής έχει πολύν κατήφιαν το να μιλήσει για την αρετή είναι κάτι στενάχωρο και πρέπει να λέγεται με καλοσύνη και προπάντων όταν απευθύνεσαι προς κόριν τριφεράν και νέα, όταν θα λέγεις του περιφυρολοσοφίας λόγους να επινοεί πολύ χάρη, είναι και ευαίσθητη. Λειτουργεί συναισθηματικά, λειτουργεί καρδιακά, φύγεται εύκολα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να επινοήσεις πολύ χάριν όταν πρόκειται να ομιλήσεις περί της φιλοσο... περί φιλοσοφίας λόγους. Και τούτο μάλιστα να εκδιώξεις από την ψυχή εκείνης το ειδικό μου και το ειδικό σου. Αυτό πάνω απ' όλα να διώξεις. Αυτό πάνω απ' όλα. Είναι η αρχή του γάμου. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει κάνει από την αρχή Πρέπει να δώσει ένα άλλο ήθος Άλλο ήθος Άλλων πολιτισμών πνεύματος Και η βάση αυτού του νέου πολιτισμού Είναι να φύγει αυτή η διάδικα μου και δικός σου Αν η λέγει Τα ειδικά μου Ή αυτήν, της αυτήν Ποια λέγεις ειδικά σου Διότι δεν γνωρίζω τίποτα Εγώ δεν έχω δικό μου Εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου Πως λες ότι εσύ έχεις δικό σου πως λοιπόν λέγεις τα ειδικά μου. Ενώ λέει τα πάντα είναι ειδικά σου. Γιατί εγώ δεν έχω τίποτα δικό μου θα πει ο άντρας. Γιατί λες δικό μου και δικό σου. Όλα είναι ειδικά σου. Συγχώρεσε εις αυτήν τον λόγο. Δεν βλέπεις ότι τούτον κάμνο μες την περίοση των παιδίων. Δεν είσαι σαν ένα μικρό παιδί με πίκια. Τα ειδικά μου είπε... Τα ειδικά μου είπε τα πάντα είναι δικά σου, τα δικά μου όλα είναι δικά σου Ακόμη και εγώ ίδιο δικό σου είμαι Δεν είναι δείγμα κολακίας ο λόγος αυτός Αλλά πολύ συνέσεως Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπορέσεις να κατευνάσεις τον θυμών της Και να εξαλείψεις τη λύπη Ποιο δικό μου και δικό σου, όλα δικά σου και εγώ δικό σου είμαι όταν υπάρξει αυτός ο λόγος, δικό μου και δικό μου, υπάρχει μια άμυνα, ένας ανταγωνισμός. Αμέσως να αμυνθεί ο άνθρωπος, να προστατευτεί. Μα η ιστορία, η μεγαλύτερη αμαρτία στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι αυτό. Που η βάση του είναι η αντίληψη περί Να μην αδικηθούμε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να προστατεύσουμε το συμφέρο μας. Και διατηρείται ένα συνεχής ανταγωνισμό και διαρκές συγκρούσεις. Λέγε λοιπόν, και εγώ είμαι δικό σου. Αυτό το συμβούλευσε Ισενέ α... ο Παύλος, ο Απόστολος. Υπόν, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά εξουσιαστής αυτού είναι η γυναίκα του. Εάν δεν έχω εξουσία επάνω στο σώμα μου, αλλά εσύ έχεις εξουσία, πολύ περισσότερο δεν έχω εξουσία επάνω στα χρήματα. Υπόν, αυτά ανέκοψες εκείνη. Αν τα πει αυτά, σταμάτησε από αυτήν, την πειρά, την ένταση, κατεντρόπιασες το διάβολο, την έκαμες μάλλον δούλην αργυρώνητον, την έδεσες καλά με τα λόγια σου. Συνεπώς με αυτά που εσύ λέγεις δίδαξε αυτή να μην λέγει ποτέ δικόν μου και δικό σου και ποτέ να μην καλείς απλώς αυτήν, να μην της το λες απλώς λέει, αλλά να το λες με κολακίαν, με τιμήν και πολύ αγάπη να τιμάς αυτήν και δεν θα έχει ανάγκη από τον άλλον την τιμήν δεν θα έχει ανάγκη από τον έπαινον τον άλλον άμα θέλεις καμιά γυναίκα τη άρχιστε clinician το xenopadelους κι αν δεν είναι από του του άντρα της είναι εύκολο θύμα. δεν θα έχει ανάγκη από τον έπαινον τον άλλον αν απολαμβάνει τον Ιδικό σου να προτιμά από όλα αυτήν όλων και του κάλους και τις συνέσεως και να την επενείς πολύ. Αυτέ, αυτό λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλετε κάτι να ορτήσετε να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Πάτε, πάτε, Πες. Και το υπέρον <συμπέρα> που είπατε, αυτό η σκή μόνο μέχρι στην νοικογένεια, αλλά φέρα και τη συναλλαγή με τα αυτούς. <συμπέρα> <συμπέρα> Γιατί όταν σε κρουσάνε... Πολλοί άνθρωποι, πολλά λεφτά και αυτό τα λεφτά της οικογένειά θες να τα τη γυναίκα σου και τις θελείς από πράγματα πώς πρέπει να την δράσεις. να τον δίνεις τον άλλον δεν κάνει είναι αμαρτία να τον κάνει δικαστήριο δεν κάνει είναι αμαρτία δηλαδή πώς θα δίνεις ε, αυτή η έννοια δικό μου και δικό σου ισχύει για την οικογένεια που είναι όλα κοινά τα πάντα κοινά μακάρι η κοινωνία μας αλλά αυτό είναι ανέφικτο εξαιτία της πτώσεως μας να τα έχει όλα κοινά. Και στο βαθμό που ο άνθρωπος μπορεί να ζει να ζει αυτό το κοινό κοινοτικά και η Εκκλησία οφείλει να έχει το κοινοτικό πνεύμα λειτουργεί κατά Θεό και προκόβει και πνευματικά. Τώρα αυτό που χρειάζεται να έχουμε είναι μέσα από την οικογένεια να καλλιεργήσει αυτό ο άνθρωπος το ήθος της ενότητα. Του κοινού πνεύματο και της αγάπη. Για να μπορέσει αυτό να το λειτουργήσει στην ζωή του υπόλοιπου του άλλου ανθρώπου, όχι κατά γράμμα, να διαφυλάξει το πνεύμα, το ήθος και ανάλογα με τι τάσει, τα γεγονότα, τι περιπτώσει να το λειτουργεί με διάκριση, προστατεύοντα και την οικογένειά του, διαφυλάσσοντα και το λόγο του Θεού. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραδώσει τον άλλον, θα διαχειριστώ αυτέ τι περιπτώσει με έναν τρόπο σωστό. Να δούμε στη συνέχεια, λοιπόν, τη γυναίκα. Καταρχήν, ε, είπαμε ότι η γυναίκα έχει το χάρισμα της καρδίας. Είναι η σάρκοση του λόγου. Λειτουργεί με το συνέστημα η γυναίκα. Και ο άνδρας με την λογική. συνήθω. Αυτά βέβαια μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτα. Αλλά κατά βάση λειτουργούν αυτά. Η γυναίκα λοιπόν έχει το χάρισμα της αγάπης, της καλοσύνης, της τριφερότητος, Αλλά κυρίως η γυναίκα έχει κάτι πολύ σημαντικό. Εξαιτίας αυτού του χαρίσματος του συναισθήματος. Έχει την ικανότητα να νιώθει πως νιώθει ο άλλος. Να μπαίνει στη θέση του. Πράγμα που δεν έχει τόσο πολύ ο άνδρας. Η γυναίκα μπορεί να νιώσει πιο εύκολα πώ νιώθει ο άλλο. Η γυναίκα μπορεί να νιώσει πώ νιώθει το παιδί τη και λεπτομέρειε να νιώθει ο άντρα στον κοσμάρα του. <laughs> δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η γυναίκα μπορεί να πνίγεται από αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Δεν βλέπει το παιδί σου. Κι άλλω, α με τώρα κουρασμένο είμαι. Ποιο παιδί, μια χαρά είναι. Μην τα πωλήσει τώρα κι αυτά. Μην τα ψηρίζεις, μην γίνεις ασχολαστική. Η γυναίκα λοιπόν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να μπει στην θέση του άλλου από την αρχή της εγκυμοσύνης της. Με την εγκυμοσύνη μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να ταυτίζεται με το παιδί και να αντιλαμβάνεται τι αυτό θα ήθελε. Αυτό που είναι στην κοιλιά το παιδί. Ζει για άλλον πλέον, όχι μόνο για τον εαυτό τη, Αντιλαμβάνει τι ανάγκε. Και ζει για το τι θα ήθελε το παιδί από εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν είναι διανοητική διαδικασία. Το ζει γίνεται, το μαθαίνει, η ζωή τη το μαθαίνει. Δεν σκέφτεται για να ερευνήσει, αντιλαμβάνεται. Ζει για άλλο. Βγαίνει από τον εαυτό πιο εύκολα από τον άντρα. Και μπορεί να νιώσει τι νιώθει ο άλλος πιο καλά. Και αυτό μπορεί να το εφαρμόσει η γυναίκα σε πτυχές της οικογένειας. Μπορεί πιο εύκολα να αισθάνεται την ανάγκη του παιδιού της, των παιδιών της και του άντρα της. Έχει μεγαλύτερη δυνατότητα, ικανότητα να συλλαμβάνει τα αισθήματα του άλλου και να συντονίζει με αυτά. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, να μπορείς να συλλαμβάνεις τα αισθήματα του άλλου. Καμιά φορά κανευρίζεται κανείς άντρα και λέει πω μωρέ, αυτά τώρα, πώς θα σχολίσεις με τι; πώς θα ψυρίζει. Λέει τώρα, πάω πάω πάω οι γυναίκες». Δεν είναι έτσι. Αντιλαμβάνεται πιο ευαίσθητες χορδές του ψυχισμού και της διαθέσεως και της καταστάσεως του άλλου. Αυτό λοιπόν είναι το ένα από τα χαρίσματα της γυναίκας. Αυτό που είναι χάρισμα όμως, μπορεί να εκτραπεί και να γίνει μειονέκτημα. Πώς γίνεται η εκτροπή αυτού του χαρίσματος, αυτού του δώρου του Θεού σε πρόβλημα και τι μορφή παίρνει αυτό το πρόβλημα. Όταν λέμε ότι έχει ένα δυνατό συναισθηματικό κόσμο η γυναίκα αυτό σημαίνει, αυτό, αυτό σημαίνει ότι αφορά όχι μόνο τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάριστα. Αυτή η συναισθηματική ένταση έχει ή την θετική να αναφορά ή την αρνητική να αναφορά. Η αρνητική αναφορά λοιπόν παίρνει τα αρνητικά στοιχεία που είναι κυρίω η την αρνητικη αναφορα η αρνητικη αναφορα λοιπον παιρνει τα αρνητικα στοιχεια που ειναι κυριως η ζηλια και η μνησικακία. Που είναι πιο έντονα αυτά στη γυναίκα όταν υπάρχουν παρά στον άντρα. Μπορεί λοιπόν πιο έντονα να ζει. Να αισθάνεται και να συναισθάνεται και τα αρνητικά. Να δούμε λοιπόν τη ζήλια. Να δούμε μετά και τη μνηστικά Πώς λειτουργούμε στη σχέση. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Καταρχήν λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος στον 4ο αιώνα. Λέει. Επειδή νομοθετούν άντρες, γι' αυτό η νομοθεσία είναι υπέρ των ανδρών και των γυναικών. Τον τέταρτο αιώνα. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος είναι επειδή αυτή που, αυτά που νομοθετούν είναι άντρες, γι' αυτό οι νομοθεσίες είναι υπέρ των ανδρών και να των γυναικών. Αυτό, αυτό αμέσως, αυτή, ε, αυτός, αυτός ο κοινωνικό, αυτή η κοινωνική αντίληψη, αυτή η κοινωνική δομή δίνει στη γυναίκα μια θέση μειονεκτική. Θεωρεί κανείς ότι η γυναίκα έχει κάτι λιγότερο από τον άντρα. Υπάρχει μια αντίληψη. Ο τρόπος ζωής. Η δομή τη κοινωνίας μας, ο πολιτισμός μας, θέτει κατά κάποιον τρόπο τη γυναίκα σε μειονεκτικότερη θέση. Και αυτό τι γεννά αυτή ε, η μειονεξία... Όταν η γυναίκα μεγαλώσει γίνεται ζήλια. Όχι τόσο προς τον άντρα γιατί πλέον έχει αποδεχθεί το ρόλο της ότι είναι γυναίκα αλλά προς τι άλλες γυναίκες. Προσπαθεί η μία να ανταγωνιστεί την άλλη. Έχει λοιπόν ζήλια προς κάτι που έχει η άλλη γυναίκα και αυτή δεν έχει. Υπάρχει ακόμη και αυτός Αυτή προσπάθει μια να φανεί Ομορφότερη της άλλης μια αναγωνία Γιατί πραγματικά η κοινωνία Την άσχημη γυναίκα την έχει δεν, είναι. δεν υπάρχει Είναι ανύπαρκτη, δεν έχει ζωή Αλλιώς θα χαμογελάσει Σε μια όμορφη, αλλιώς σε μια άσχημη Αυτό βεβαίως είναι ένας δραξισμός Και είναι έλλειψη πνευματική οριμότητα να μην διακρισινεί αξία νησικών αθεού εις τον άνθρωπο Πώ μπορεί ρε παλικάρι μου εσύ να λες ότι χριστιανός χριστιανό όταν βλέπει την ξα... ξαφιά και λιγερή και φεύγουν τα σάλια σου και βλέπει την άσχημη και αλλάζει πεζοδρόμιο. Εσύ είσαι που κοινώνεσαι στο Χριστό προλίγο, αποτέωνασαι ψεύτη είσαι. Την ίδια εν αξία να έχουν όπλοι του Θεού. Ισότιμη αξία. Την ίδια εκτίμηση δίνει. Την ίδια αναγνώριση δεν τη δίνει. Αυτό λοιπόν τι γεννά, στο άλλο τι θα ει πράξει. αρνητισμό. Θα προσπαθήσει να διεκδικήσει, θα προσπαθήσει να γνωρίσει, αλλά γεννιέται η ζήλια. Και η ζήλια μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Να δούμε πώς μπορεί να μπει μέσα στο ζευγάρι αυτή η ζήλια. Καταρχήν γεννέται μια τεράστια ασφάλεια στη γυναίκα, όταν διαισθάνεται ότι δεν έχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του άντρα της. Αυτό που πρώτα δοκιμάζει κυρίω η γυναίκα, μπορεί να συμβεί και στον άντρα, ψάχνει να δει αν είναι, κατέχει την πρώτη θέση μέσα στην καρδιά του άντρα της αλλά ο πρώτος αντίζηλος της γυναίκας ξέρε ποιο είναι η πεθερά γιατί το αγοράκι μεγάλωσε μόνο τη και γίνει μαμούκαλος και τι συμβαίνει δεν έχει προσωπικότητα να τοποθετηθεί είναι κολλημένο στη μάνα του Το βλέπει η γυναίκα και τρελαίνεται και γίνονται σκηνέ, Έρχονται συγκρούσει. Τι θα συμβεί Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει η γυναίκα Είναι τι και να το τοπεί ο άντρας Πρέπει να βρει ο άντρας Και αν το τρόπος ξεπεραστεί αυτό το πράγμα Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα Το ότι παντρεύτηκα δεν τον μου Έχω κάποιο δεσμό αλλά κρατάω και τα όρια Αξιολογώ και αρχό τις σχέσεις και τους ανθρώπους Αν απαιτεί τη γυναίκα μου, είναι ξανά τους δικούς μου πάει να πνιγεί Πρέπει να του ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο Αν όμως με βλέπει η γυναίκα, είναι κολυμμένο συνέχεια με τη μάνα μου Και ντρούν του τηλέφωνο, ντρούν από εκεί και από εδώ και από εδώ έχει, Έχω πρόβλημα Μου είχαν περιπτώσεις που από το που αντρεύτηκαν Η μάνα του είναι στο σπίτι και είναι μαζί. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ειδική λόγη, καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα, καλό είναι να μην μένουν στην ίδια οικοδομή. Κάνει άλλο στο σπίτι και λέει: κάνουν την τριόρφη οικοδομή. Τα παιδιά μου πάνω και εγώ κάτω. Έκανε ε, τα παιδιά σου. <laughs> καλό είναι υπάρχει κάποια απόσταση. Α είναι τετραγωνικό πιο πέρα. <laughs> Θέλουν προσοχή αυτά τα πράγματα και δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει γυναίκα τι. Ότι την μάνα μου δεν την επέλεξα, εσένα σε επέλεξα. Δεν είναι σημαντικό. Η μάνα μου ήρθε ουρανοκατέβατη, όσο καλή κι αν είναι. Δεν την επέλεξα, την αγάπησα δωριό Αλλά εσένα σε διάλεξα. Αυτό είναι τιμητικό. Και είναι η ένδειξη ότι πρώτη θέση στην καρδιά του άντρα κατέχει η γυναίκα του. Η ζήλια λοιπόν μπορεί να κάνει την γυναίκα να χάσει το συναισθηματικό της δυναμισμού, να πέσει σε αδράνεια, να κλαίγεται για τον εαυτό της, η ίδια να θέσει τον εαυτό της σε μια υποβάθμιση. Μπορεί να λέγει «Ο άντρας μου με υποτιμά, μα εσύ μέσα στη ζήλια σου έμεινες αυτό, βάλτωσε, βολεύτηκε στη ζήλια». Αισθάνθηκε πολλέ φορέ ειδονή μέσα στη ζήλια σου και τη νιώθει ότι είσαι καημένη. Και δεν ενεργοποίησε τι αθλητικά στοιχεία σου για να γίνει κίνητρον στον άντρα σου να διαφερθεί και να σε τιμήσει. Ήδη απέρριψε τον εαυτό σου μέσα στη ζήλια σου. Και θέλει λοιπόν ο άνθρωπο να ενεργοποιήσει την προσωπική του αξία για να προχωρήσει και να γίνει αποδεκτό. Αυτό λοιπόν είναι η ζήλια. Να δούμε τη μνησικακία Μνησικακία, ξέρετε, δεν είναι μόνο να κρατήσω το κακό που μου έγινε και να θέλω να εκδικηθώ τον άλλον άνθρωπο. Αυτό, εντάξει, είναι φανερό. Υπάρχει άλλη μορφής μνησικακία εδώ που λειτουργεί. Δέστε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μνησικακία, καταρχήν είπαμε, λένε οι πατέρες είναι αυτό. Κρατά το κακό που μου έγινε και προσπαθώ κάποιος να το ξεπληρώσω στον άλλον άνθρωπο. Το λειτουργώ μέσα μου. Πολλές φορές δίνουν αφορμές οι άντρες, οι σύζυγοι, μέσα στην βιαιότητά του, Μέσα στην σκληρότητά του, Μέσα στην αδιαφορία του, Μέσα στην άρνηση επικοινωνίας. Η γυνάικα έχει φοβέρε Δηλαδή, τι γίνεται. Φέρετε άσχημα ένα άνδρα, το χωνεύει. Χο... Παίρνει το... το εισόδο, το χωνεύει. Φέρετε με μια σκληρότητα, το χωνεύει και αυτό. Έρχεται αδιάφορο, το χωνεύει. Έχει αντοχέ. Από ένα σημείο όμω και μετά γίνεται ένα κακ μέσα τη. Και τι συμβαίνει. Μνησιωτική, όχι φανερά, εσωτερικά. Ποια είναι εσωτερική μνησιωτική τη γυναίκα, Η εσωτερική αναδίπλωση. Η ψυχική αναδίπλωση. Κλείνεται στον εαυτό τη. Κλείνεται λοιπόν στον εαυτό της η γυναίκα έχει μία γενικότερη αναδίπλωση ε, του ψυχισμού της και, και παρετείται και αποσύρεται και δεν επιτρέπει στη σχέση να λειτουργήσει. Για παράδειγμα κατεβάζει τα μούτρα. αρνείται οποιαδήποτε επικοινωνία κλείνεται στο δικό της κόσμο αναδιπλώνει τον ψυχισμό της. Και έρχεται ο άντρας, εκεί που ήταν μια χάρα και, και λέει, κάτι αλλάζει. Βλέπει ξαφνικά, μα δεν είναι αυτή που με κυνηγούσε, που εδιαφρόταν, είναι συγκοσμάρτη, αδιάφορη κλπ. Κλ. Και σαν ότι είναι και στενεχωρημένη. Και είναι δυσαρεστημένη. Πας να εξηγηθείς, γιατί δεν βγάζει άκρη. Δεν σου λέει τίποτα. Σπάζεις το κεφάλι, σου, να βρει τι γίνεται. Δεν βγάζεις άκρη πάλι. Ρωτά, αυτή δεν απαντάει Αυτή η εσωτερική αναδίπλωση είναι ένα μαρτύριο για τους άλλους που είναι γύρω Βεβαίως ηθικός αυτεργός είναι ο άντρας που το προκάλεσε με τον τρόπο του Αλλά αυτή είναι μια μορφή μνηση κακίας Που δεν επιτρέπει τη δυνατότητα επικοινωνίας Και οι γυναίκες ξέρουν θαυμάσει να το κάνουν αυτό Ως πιο ευέλικτε. Μια μορφή επίση μνησικακίας είναι η άρνηση της γυναίκας να επικοινωνεί με με τον άντρα. Και λειτουργεί με πλάγιον τρόπο. Αυτό που του πλήγωσε δεν το εξέφρασαν άμεσα το άφησαν μέσα το είπα με πλάγιο τρόπο μπορεί να καταλάβει από πλάγιους τρόπους ο άντρας το ένα έφερε το άλλο συσσωρεύτηκε συναισθηματική ένταση και κάποια στιγμή έγινε η έκρηξη μαζεύτηκε το ένα μαζεύτηκε το άλλο και ήρθε ο λογαριασμό μετά στον άντρα θυμός έκρηξη σεξουαλική ψυχρότητα ξέσπασμα στα παιδιά Μ' άσε η γυναίκα, γι' αυτό έγινε ποτέ ξέσπασμα στα παιδιά, ερωτική αδιαφορία που κοστίζει ιδιαίτερα στον άντρα, σου λέει γυναίκα μου είσαι. Τώρα τι θυμητικέ. Μέχρι τώρα γιατί δεν φερώσουν ανάλογα για να έχει επικοινωνία μαζί τη και να συννοήσει. Οργή, θυμό ψυχοσωματική αντίδραση πολλά γυναίκες έχουν να το πούμε ψυχοσωματικές αντίδρασεις αυτά σωματοποιούνται άγχος πνίξιμο πολλά πράγματα είναι η πίεση το ότι δεν είχαν μια καθαρή και άμεση σχέση δεν είχαν τη δύναμη να αντιδράσουν άμεσα στην ιδιότητα, σκιότητα, κακή συμπεριφόρα του άντρα ή το κράτησα μέσα τους και έγινε ένα κλείσιμο ή Λειτουργήσαν πλαγιούς, πλαγιούς, πλαγίω, μαζεύτηκαν τόσα πλαγίω. Το λέω, είσαι κάτω <laughs> Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι μια μορφή ύμνη που έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό τη γυναίκα. Είναι, τερά, είναι τεράστιο πρόβλημα για έναν άντρα όταν είχε μια γυναίκα που ήταν δραστήρια, λειτουργική σε όλα ξαφνικά να παρετείται και να αποσύρεται και να μην σου εξηγεί το λόγο αφού η ίδια είδε ότι δεν γίνεται τίποτα κλείστηκε στον εαυτό τη. <φελίξτε> θέλετε κάτι να ορτήσει σε αυτά συνεχίζω είδατε <φελίξτε> να δίνουμε συγκώρεση και να μην διαμαρτυρόμαστε <φελίξτε> να λέμε μόνο τα καλά και να μην λέμε τα κακά πότε το είπα Σήμερα δεν το είπα πάντω σε αυτό. Με το συμφωνώ το αλλιώ. Με το να συγχώσουμε διαρκώ και να υποχωρούμε στο σύντροφόνο. Αυτό μήπως είναι αδυναμία. Δεν θα συ και δεν θα συχωρήσει. Θα επικοινωνήσεις ευθέω. Δεν είπα αυτό. Ούτε θα συχωρεί, αν δεν υπάρχει. Συγχωρό σημαίνει με δύο χώρο. Συνολούμε. Αν δεν συνολισθούν πώς θα συγχωρέσουμε. Για να συμφωνούν πρέπει να συνομιλήσουμε. Και να συνομιλήσουμε πρέπει να έχουμε ευθύτητα. Να μην έχουμε πλάγιου τρόπου. Η γυναίκα έχει το πλάγιο, το κρατάει μέσα τη, δεν μιλάει και σχεδόν σου βάζει μια πράξη και πώ το έφερε αυτό. Την κατάλληλη στιγμή δεν το είπε. Να τον πει την κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο. Έχει την... το χαρακτηριστικό η γυναίκα να λειτουργεί ναι κάποια μέσα τη και να δημιουργούνται. Ο άντρα δεν τα αντιλαμβάνεται. Αλλά κάποιο θα πει για να μην αδικούμε. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω τον κυνηγό που και δεν μιλάει. Οι άντρε δεν αρέσκονται να συνομιλούν. Να Αν δεν συνομιλήσει, εδώ θα καταλήξουν τα πράγματα. Αν δεν ανοίξει διάβλων επικοινωνία και λόγο, δεν είναι εδώ, θα καταλήξει. Δεν υπάρχει άλλο. Πώ θα γίνει, γίνεται αλλιώ. Αφού δεν μπορεί. Η γυναίκα είναι και πιο μπλεγμένη τα συναισθηματικά, θέλει να πει αυτό που σκέφτεται, πάει να σου μιλήσει και λες φεύγεις. Γιατί δυσκολεύει να διαπραγματευτεί. Ποια συγχωρήστοτε, ποια συνεννόηση. Θα γίνει κάποια στιγμή έκρηξη. Θα υπάρξει μνησικακία. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει λόγο. Και διαφάνεια που την Κύρια αυθύνη του λόγου την έχει ο άντρας και την Κύρια αυθύνη της διαφάνεια την έχει η γυναίκα. Οπότε για να υπάρξει συγχώρηση προηγείται κάτι. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να μιλούμε για συγχώρηση αν δεν γυρίσουμε πίσω να δούμε τι προηγήθηκε. Είναι ανόητη αυτή η συγχώρηση. Για να συγχωρέσω πρέπει να κατανοήσω τον άλλο. Γίνεται καμιά φορά σε χριστιανού μια σύγκρουση και το ένα βάζει μετάνοια στον άλλο. Καραγκιωσλήκια. Τι μετάνοια βάζει αν δεν κατάλαβε τι κακό μου έκανε και δεν σου πω και εγώ τι κακό σου έκανα. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση, ο λόγο, το ξεκαθάρισμα για να υπάρχει η συγχώρηση. Να καταλάβουμε γιατί συγχωρούμε στο κάτω-κάτω. Η διαδικασία τη φλάση μα δείχνει ότι ο άντρα πλάστηκε ενάμεσα από το βλέπει, η γυναίκα πλάστηκε ενάμεσα από το πλευρά του αρά. Αυτό γίνεται τώρα, νομίζω, γιατί ο άντρα είναι πιο απλό, πιο ευθύ, η γυναίκα πιο σύνδετη. Τι μα ζητάνε, να αλλάξουμε τη διαδικασία τη κατασκευή μα. Δεν είπα κάτι Πες το πίσω το με ευθύ τρόπο. Πες το λογισμός στον περδεμένο αυτό Να ξεκαθαρίσουμε. Αυτά δεν είναι απόλυτα Θα να και το αντίληπτος αντίστροφο για αυτό λέω τώρα, και ότι οι άνθρωποι είναι ο Νομίζω ότι θα στήσουμε το επιπτάκι, με να ρωτήσουμε όλες τι γυναίκε, πάω να του μιλήσω, να του πω έστω και σε το πρόβλημα αυτό που βλέπουν, του δεν μιλάει. Είναι ένα πρόβλημα. Το όμω λίγο παραπάνω, ή δεν τη σκέψη, όπω είπε η κυρία, να το λέει να να Κοιτάξτε, πλησιά... καταρχιόντα λέμε ότι ο άντρα έχει το λόγο, όχι μόνο την κουβέντα, Δι... δίνω το περιεχόμενο, το λόγο ζωής και ασχέσης, που δεν έχει να κάνει με πόσο πολύ μιλάμε, αλλά αυτό έχει να κάνει και το λόγο. Εκείταξε όμω, όταν πάει να μιλήσει η γυναίκα, μην πάει με την κατσαρόλα να χαμογελάσει, να είναι ήρεμη, να είναι τρυφερή, να κατάλληλο καιρό να βρει, όχι έτσι, να τον πάρει, πάρει κατευθείαν μονότερμα. Δεν είναι κακό το πλάγιο. Εξάλλου υπάρχει και πλάγιο, μπακ, ε. Δεν είναι καλός, δεν είναι κακό το πλάγιο. Κακό είναι ο πλάγιο τρόπο ζωή. Μα είναι χάρισμα το να είναι πλάγιο. Αλλά να μην λειτουργούν τα συναισθήματά μα, να τα ποθούμε. Να χρησιμοποιούμε το πλάγιο να βγάλουμε τα συναισθήματα. Όχι να χρησιμοποιούμε το πλάγιο για να τα κραγγέψουμε μέσα τα συναισθήματά μα. Καλά που είναι και πλάγιο γυναίκα και, και βολεύουμε τα παιδιά. Αλλιώ θα είναι μόνο ο πατέρα, μπούν, ξύλο καταλάβατε ας πούμε στη συνέχεια θα δούμε ένα άλλο πρόβλημα της γυναίκας ένα χάρισμα της γυναίκας είναι η αντοχή ένας άντρας με 38 πυρατό πέθανε γυναίκα με 40 μεγαλών και τα παιδιά <Κι> αυτό τι σημαίνει αυτό δημιουργεί μια υπερεκτίμηση της γυναίκας το δυνατότητο και αναλαμβάνουν τα πάντα <Κι> και τι κάνουν απορφανίζουν τα παιδιά από τον πατέρα Ασχολείται με το παιδί, το ένα με τα μαθήματα, με τα φροντιστήρια, με του δασκάλου, με τον πτήσιμο, με την υγεία του, τα, τα πάντα. τα πάντα Καταρχήν αφήνουν τη συζυγία στην πάντα, θεωρείται κάτι περιθωριακό, ενώ η συζυγία προηγείται για την τεχνογνωσία. Και στο μεγάλωμα των παιδιών μένουν μόνε και απορφανίζουν τα παιδιά από τον πατέρα. Αλλά έχει ευθύνη και ο πατέρα. Σου τον καλεί, έλα εδώ, σου λέει γυναίκα. Δεν ασχολείται πατέρα, αλλά και αν θα τον κάνει χειρότερο Συνήθω τα παράπονα των γυναικών Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι Είναι άσχετος ο πατέρας Τι αγωγή να του δώσει θα βλάψει το παιδί Δεν εμπιστεύεται η γυναίκα τον πατέρα Ότι μπορεί να δώσει μια αγωγή Είναι άσχετος λέει Και το δεύτερο Εγώ έχω τρόπο να λύσω με αυτός είναι βίος και απότομα Το κάνει ζημία τα δύο προβλήματα και τα παράμετρα γυναικών. Εάν τον αφήσω ο πατέρα μου, τον άντρα μου να κάνει τα παιδιά, χειρότερα θα γίνουν. Δεν, δεν, δεν καταλαβαίνει. Είναι και στην εφηβεία του τώρα. Αν του μιλήσει άσχημα, το χάσαμε το παιδί. Ένα. Και το άλλο παράπονο είναι, δεν έχει γνώση, εκκυμισμένο είναι. Τι να το πω, χειρότερα θα τα κάνει. Αυτό όμω είναι ένα λάθο. Με ποια έννοια. Είναι προτιμότερον ένα κακό πατέρα παρά ένα μη πατέρα για τα παιδιά. Και τι γίνεται και σιγά σιγά όταν η μητέρα είναι με τα παιδιά το παιδί ταυτίζει με τη μητέρα. Και το αγόρι τι θα γίνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Και όχι μόνο αυτό μεταφέρει επειδή υπάρχει σύνθεση της μητέρας με το παιδί και η μητέρα μεταφέρει την αρνητική άποψη που έχει τον πατέρα στο παιδί. Μεγαλώνει το παιδί γερνάει και έχει την ιδέα που, του πατέρα που έχει η μάνα. Μπήκε η ταμπέλα Δες τι έκανε η Παναγία Όταν χάσαν τον Χριστό Που ήταν δωδεκαετής Τον ψάξαν και το βρήκα εκεί Στη συναγώγη να ομιλεί Και τι λέγει η Παναγία Ο πατέρας και εγώ Σε ζητούσαμε Ο πατέρας και εγώ τον έβαλε στο παιχνίδι Τον πατέρα ο φίλης, μάνα Με τον τρόπο της να βάλει τον πατέρα στο παιχνίδι Αλλά και ο πατέρας είναι ξύπνιος να πεις στο παιχνίδι και να δουλέψει τον εαυτό του δεν, μπορεί, δεν είναι η δουλειά του μόνη δουλειά Να δουλέψει να βγάλει χρήματα και ραχάτι Με αυτό θα τον κάνει εφή Είναι έξυπνο κινητικό Η γυναίκα έχει τη δυνατότητα Να, να γονατίσει Και να προσεφυγεί για το παιδί της Ο άντρας σιγά, γονατίσει να προσευχεί για το παιδί του Πρέπει λοιπόν Να υπάρξει Μια σωστή τοποθέτηση στα πράγματα αυτά. Η γενικά έχει την αντοχή τη, αλλά αυτή η αντοχή δεν πρέπει να υπερβεί και τον ρόλο του πατέρα, αλλά οφείλει ο πατέρα, έστω και με κακόν τρόπο, να ενεργοποιήσει τον ρόλο του. Πρέπει να διαφυλαχθεί η συζυγία. Ξέρετε γιατί. Δεν εσώζεται το παιδί, γιατί κάνω τόσο μια καλή αγωγή. Τα πολλά λόγια που λέμε στα παιδιά, ξέρετε γιατί τα λέμε οι γιατί δεν είμαστε καλά στη συζυγία μα. Και επειδή νιώθουμε αυτή την ενοχή, γιατί το πρώτο που εισπράττει το παιδί και είναι η σημαντικότερη συμβούλη και διαπαιδαγώγηση είναι η σωστή ατμόσφαιρα τη συζυγία. Αν μια συζυγία είναι σωστή, υγιή και υπάρχει αγάπη, δεν θα χρειάζεται να πολλά λόγια στο παιδί σου. Αν όμω δεν υπάρχει αυτή η σωστή συζυγία και αυτή η σωστή επικοινωνία, νιώθει ότι το παιδί παθαίνει ζημία και θέλει να το προλάβει. Και αρχίζει τα λόγια για τι διδαχέ και τι διδασκαλίε. Πρέπει λοιπόν ο άντρας να ασχοληθεί με τα παιδιά του. Να μην αδιαφορήσει για τον ρόλο του. Δεν είναι ρόλος της γυναίκας. Μην οχυρώνεται πίσω από την ιδέα ότι αυτή τα γέννηση αυτή φέρει την ευθύνη της, είναι μάνα. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Θα φέρει τεράστια ισορροπία στα παιδιά, ιδίω στα κοριτσάκια αν ασχοληθεί και ο πατέρας μαζί τους. Κυρίως τα κοριτσάκια από εκεί παίρνουν την εκτίμηση του εαυτού τους Και την αυτοεπιπίδηση και κάνουν σωστή επιλογή Ή αν ασχοληθεί ο πατέρας μαζί τους Δεν δηλαδή, χρειάζεται φιλοσοφίες, λίγο ενδιαφέρει, λίγο αγάπη Λίγο φροντίδα Α λοιπόν εσύ δεν αναλαμβάνει το ρόλο Και η μάνα τα βλέπει καθημερινά και τα έζησε Μπορεί να αισθανθεί πιο καλά τον ψυχισμό τους Την πιάνει το άγχος, πιάνει αγωνία και τρέχει να προλάβει Κάτι να ρωτήσετε. Θα τα δούμε όμω και την επόμενη φορά αν θέλει ο Θεός. Καμία ερώτηση. Ποιος είναι. Αυτοεκτήμηση. Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση είναι πάρα πολύ καλό. Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. <-εκτήμηση> Αυτοεκτίμηση. Δηλαδή αν γε, ε, το συναισθηματικό δοχείο του κοριτσιού γεμίσει από την αγάπη και τη φροντίδα του πατέρα αρχίζει να εκτιμά και να αγαπά και ίδια τον εαυτόν της και έχει περιπολού τον εαυτόν της και δεν θα γίνει θύμα οποιουδήποτε. Έτσι. Στην περίπτωση που έχω ότι η τα αισθήματα τη Συρία και τη όταν τα προνύσουν και μια κατάσταση, υπάρχει μια στάση έστω μόνο, μια επανόρθωση αυτό, αλλά η κατάσταση έχει γίνει σφόρτη να τα πράγματα Μέσα στο γάμο, μετά από χρόνια φαντάζομαι, για να φτάσει μέχρι η ασεβίαση μνησικά για τι γυναίκε, τόσα χρόνια σημαίνει ότι ήταν και ασεβή ο άντρα. Αν διορθωθεί και ο άντρα, και αν δεν διορθώνει, τι πει να σου Να πάνε να να πούμε τώρα. <ΣΣΣ> αν δεν διορθώνουν, να, να πέσουν σε γονικλισίε και να ζήσουν το όλο του Θεού. Αλλά όλα διορθώνονται με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, δύο παρατήρησει σα παρακαλώ, μην φύγετε. Είναι πολύ σημαντικέ. Την πέμπτη. Θα κάνουμε τον έρανα τη αγάπη. Μην σηκωθείτε. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε, να μου δώσετε το νόημα. Την πέμπτη θα κάνουμε τον έρανα αγάπη. Τα χρήματα που θα μαζευτούν θα δουν στου φτωχού. Επειδή τώρα σα βρήκαμε όλου εδώ και η δύναμη των πολλών είναι σημαντική. Δηλαδή, όλοι από λίγο να δω, βοηθήσουν η μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό και βοηθούμε πέντε ανθρώπου. Υπάρχουν τρία κουτιά, δύο κάτω για να μην ξε, μα ξεφύγει κανείς και ένα πάνω. Όσοι θέλετε, βάλετε κάτι. Είστε πολλά άτομα που λίγο καθένα μαζεύονται ένα μεγάλο ποσό δώσει στου ανθρώπου που έχουν ανάγκη αυτέ τι μέρε. Είναι σημαντική σύμβολη. Και από ένα ευρώ που βλέπει ο λόγο. Βέβαια παραπάνω θα βάλετε. Διευκόντω να γίνω πατέρα, ειλμόν κύριε Σου Χριστέω Θεώση μου, ελέσσι και εσώ ονειμά. Στη γνώμη μία αιμοδοσία. Στον Παπα-Νικολάου χρειάζεται αιμοπετάλεια για κάποια Γιαβάνογλου Νίνα. 350. 50 -00 -00, το τηλέφωνο που πανικολάω. Σωστά. <Τι άνθρωποι> Την άλλη Τρίτη έχουμε μιλά τελευταία.